Πριν αρχίσω θέλω να κάνω μία διευκρίνηση την οποία θέλω να προσέξετε ιδιαιτέρως νομίζω την έχω ξαναπεί αλλά δεν είναι άσχημο να την επαναλάβω Αύριο όπως ξέρετε είναι η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως και έρχονται πολλοί και ρωτούν και δυστυχώς είναι και Χριστιανοί που αυτά θα έπρεπε οπωσδήποτε να τα γνωρίζουν έρχονται λοιπόν και ρωτούν τρόμελά η αύριο παρακαλώ προσέξτε η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως δεν είναι η εορτή του Σταυρού η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως Μάλλον την εορτή του Σταυρού, όπως ξέρετε, εορτάζουμε όπως τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν τρώμε. Εκείνη την ημέρα είναι πένθος. Δι' αυτό θα ακούτε και στην Εκκλησία που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής. Εκείνη την ημέρα, στις 14 Σεπτεμβρίου δηλαδή. Αλλά τη Σταυροπροσκυνήσεως δεν έχει καμία σχέση. Η Σταυροπροσκύνησης γίνεται για ένα και μόνο λόγο. Τίθεται η εορτή αυτή στο μέσον της Αγίας Τεσσαρακοστής, ούτως ώστε οι χριστιανοί να προσκυνούν τον Τίμιο Σταυρό και να παίρνουν δύναμη για το υπόλοιπο της Σαρακοστής. Δεν έχει καμία τέτοια προέκταση και δεν έχει καμία σχέση η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως με την εορτή του Τιμίου Σταυρού που εορτάζομαι στις 14 Σεπτεμβρίου, που είπαμε εκείνη, εντελώς διαφορετική ημέρα. Και να πούμε και κάτι άλλο, γιατί και εδώ δείχνουμε την αμάθειά μας και την αγνιά μας. Δείχνουμε πόσο να μαθήσει γύρω από τα θέματα της Εκκλησίας μας. Σας έχω πει και άλλη φορά, ότι σε όλο το διάστημα, όλου του χρόνου, Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές είναι οι μέρε που τουλάχιστον τρώμε λάδι. Τουλάχιστον τρώμε λάδι. Πλην ενό του, του, του μεγάλου Σαββάτου που δεν τρώμε λάδι. Όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές, όλα τα Σάββατα και οι Κυριακές όλα τα Σάββατα και οι Κυριακέ, το είπα τρει φορέ για να μπει κα, για καλά στο μυαλό μα. Τρώμε τουλάχιστον λάδι. Αυτός που Κυριακή δεν τρώει λάδι είναι αιρετικός. Είναι αιρετικός. <Και> Μόνο το Μέγα Σάββατο είναι η εξέρεση στον Σαββάτο. Και γι' αυτό βλέπετε να σας πω και μία λεπτομέρεια που και πάλι εκεί έπρεπε να την ξέρετε γιατί ήσασταν τόσα χρόνια μέσα στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στι 14 Σεπτεμβρίου εάν πέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώω λάδι γιατί απαγορεύεται Σάββατο ή Κυριακή να μην φάμε λάδι, είναι αίρεσης πιστεύω ότι κάποια πράγματα πρέπει επιτέλους να τα οριστικοποιούμε μέσα μας και να μην ρωτάμε χριστιανοί εσείς, άνθρωποι εννοείται της Εκκλησίας κατηχημένοι μετά από τόσες χιλιάδες κηρύγματα που έχετε ακούσει, να ρωτάτε ακόμα ταυτόχρονα, είπα πούλη τρώμε λάδι μα τι, τι ερώτηση είναι <Κι> δεν υπάρχει Σάββατο και Κυριακή που να μην τρώμε λάδι πριν σα είπα εξαίρεσης μία του Μεγάλου Σαββάτου, τίποτα <Κι> αλλά να πω και κάτι άλλο το οποίο το συζητούσα μάλιστα το πρωί με τον πατέρα μου και συμφώνησε. Ποιος τα ανακάλυψε αυτά τις αυροπροσκυνήσεως, αυτές τις αχλαμάρες, ποιος τις ανακάλυψε, ξέρετε ποιος? Αυτοί που δεν νηστεύουν τη σαρακοστή, έτσι, που τα έχουν βάλει όλα κάτω και τα ισοπεδώνουν όλα και θέλουν να μας παραστήσουν τους μεγάλους αγίους, ότι να εγώ είδες ακόμα και τις αυροπροσκυνήσεως, είδες εγώ την κρατάω της αυροπροσκυνήσεως. Γιατί την κρατάς, άρα είσαι αιρετικός. Εκείνο που πρέπει να κρατάς δεν το βαστάς τη Σαρακοστία γιατί εκείνο δεν σε συμφέρει και πω να βαστίξεις το ελάχιστο για να μου δείξεις τι να μου δείξεις τίποτα ότι είσαι ξέρω εγώ τι είσαι Μη ρωτάτε λοιπόν αυτές τις αηδίες δεν υπάρχει Σάββατο και Κυριακή είπαμε που να μην τρώμε λάδι πλην ενός του Μεγάλου Σαββάτου Αυτά όσον αφορά τη διευκρίνηση αυτή που έπρεπε να κάνουμε και για την οποία είπαμε πρέπει είναι και μία αφορμή εμείς τουλάχιστον οι χριστιανοί σε μερικά πράγματα να είμαστε σταθεροί και να μην ταλαντευόμαστε από το οτιδήποτε ακούμε από τον ένα και από τον άλλο Εκκλείσαμε προχτές το δεύτερο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολομόντος και θα θυμίσω ότι κλίνοντας ο Κύριός μας μας έδωσε μεγάλες υποσχέσεις υποσχέσεις όμως για αυτούς οι οποίοι θα δέχονται και θα παίρνουν την συμβολή του Παναγίου Πνεύματος και θα την κρατούν ω κόρηνο φθαλμού και θα βαδίζουν με βάση αυτή τη Συμβουλή. Και είπαμε ότι η συμβολή του Αγίου Πνεύματος για τον κάθε ένα από μας βρίσκεται εκεί στο Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως όπου πλέον εκεί ο Πνευματικός είναι ο φορέας και της βουλής αλλά και της φωνής του Παναγίου Πνεύματος εκεί ομιλεί το πνεύμα του Άγιον και βέβαια σας είπα υπάρχει και μία εξαίρεση εάν έχεις καλή διάθεση διότι αν πηγαίνεις με πονηρά διάθεση προς την εξομολόγηση και κάνεις αυτό που δυστυχώς πολλοί κάνουν να πάνε το τι θα μου πει και ο άλλος ο παπάς συμφωνάνε τι λέει ο Παπαγιώργης, τι λέει ο Παπατιμόθεος τι λέει ο Παπακόστας; για να δούμε τι λένε άμα πηγαίνει έτσι τότε θυμίζω ότι το πνεύμα το Άγιον δεν κοροϊδεύεται γι' αυτό υπάρχει σαφής διάταξη και εντολή των Αγίων Πατέρων ο κάθε ένας χριστιανός να έχει ένα πνευματικό ένα πνευματικό τον οποίο θα αλλάξει μόνο αν πεθάνει ή αν πέσεις στην αίρεση ή αν τρελαθεί και αρχίσει και σου λέει σαν μόνο σε αυτή την περίπτωση αλλάζουμε πνευματικό ή αν με τη συμβουλή του σε παραπέμψει κάπου άλλο και σου πει παιδί μου ξέρεις εγώ θα λείπω πήγαινε σε κάποιον άλλο πνευματικό πήγαινε στον τάδο άλλο εκεί έχεις τη δική του τη γνώμη πάλι, τη δική του τη συμβουλή. να μην αλλάζετε ποτέ πνευματικό, ποτέ, ποτέ, ποτέ θα έχεις ένα πνευματικό όπως έχεις ένα γιατρό, έχετε πολλούς γιατρούς ένα γιατρό δεν έχεις, ένας δεν είναι ο παθολόγος δεν θα πάρεις να συμβουλευτείς ένας δεν θα σου γράψει τα χάπια αν αρχίσεις και πηγαίνεις στον ένα και στον άλλο και το μυαλό σου θα χάσεις και θα, θα, θα γιωμείς τσουβάλια με φάρμακα και θα πεθάνεις τελικά από τα φάρμακα εκεί θα καταλήξεις ένα λοιπόν πνευματικό ένα θα είναι αυτός ο οποίος θα μας καθοδηγεί στον πνευματικό μας αγώνα και αυτός ο ένας θα είναι ο Άγιο Πνεύμα μέσα από ένα συγκεκριμένο πνευματικό τον οποίο έχουμε επιλέξει και είπαμε αυτόν θα τον αράξεις μόνον ή αν πεθάνει ή αν αρρωστήσει πέσει σε κάποια βαριά στενιά που δεν μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει οπότε ο ίδιος θα σε παραπέμψει κάπου αλλού ή αν τρελαθεί το χάσει το μυαλό του οπότε θα αναγκαστείς να τρέξεις κάπου αλλού Μα έδωσε λοιπόν προχθές συμβουλές και υποσχέσεις στο Πνεύμα του Άγιου. Και θυμάστε μας είπε ότι αυτός ο οποίος κάνει υπακοή στο Πνεύμα του Άγιου το Πνεύμα του Άγιου ακόμα κι αν αυτά που του λέει του φαίνονται βουνά και ακατόρθωτα το ίδιο το Πνεύμα του Άγιον θα έρχεται αυτά τα βουνά να τα ισοπεδώνει και να τα εξομαλύνει Εάν σου πει κάτι ο πνευματικός και το ακούσεις ακόμα κι αν είναι τρελό, ακόμα κι αν με την ανθρώπινη λογική δεν στέκει, Εάν όμως σου το πει και το τηρήσει να ξέρει ότι ο Θεός αυτό που εσένα σου φάνηκε παραλογισμός και τρέλα, ο Θεός θα έρθει να το εξομαλύνει και να το κάνει λογικότατο και φυσιολογικότατο. Θυμάστε τι σας είπα με τον μοναχό και τα μαρούλια. Όταν μιλάει ο Γέροντας, όταν μιλάει το Πνεύμα το, ο, μιλάει ο Πνευματικός, μιλάει το Πνεύμα του Άγιον το οποίο μπορεί να φυτρώσει τα, τα μαρούλια και από τα φύλλα και όχι μόνο από τη ρίζα. γιατί ο Θεός τα πάντα δυνατία Αν όμως αρχίσουμε και βάζουμε τη λογική και αρχίζουμε και λέμε τι λέει το Θεό του άλεψε, τι λέει, τι, τι βλακή είναι αυτές που μα λέει τώρα αν αρχίσεις και βάζεις τη λογική κάτω, τότε το χάσεις το παιχνιδάκι. Τότε θα σε μπουρδουκλώσει ο διάολος και πάντα θα έχεις τη λογική σου ως γνώμονα και θα λες, όρει δεν τι μου λέει ατούτος. εγώ να δω τι λέει το μυαλό μου που είμαι λογικός άνθρωπος, να δω τι, τι, τι πρέπει να πω εγώ, ε, εκεί θα τα φας το, το κεφάλι σου, θα το σπάσεις. Εκεί το κεφάλι σου το σπάσεις. Έτσι δεν κάνουμε για την τεχνογνωσία σήμερα. Ε? Σου φωνάζει η Εκκλησία, σου φωνάζει ο πνευματικός. Όχι ένα και δύο παιδιά, μη βάζετε όριο στο Θεό. Θα τιμωρηθείτε. Βάζεις, Όχι, εμείς το δικό μας, το χαβά μας. Βγαίνει, αφού δεν βγαίνει. Τα μετράω, το πορτοφόλι μου το μετράω. Δεν βγαίνει. Βγαίνει. Για το θέλει ο Θεό. Βγαίνει και παραβγαίνει. Πώς δεν βγαίνει δηλαδή άλλα τα μαθηματικά τα δικά σου και άλλα τα μαθηματικά του Θεού για σένα ένα και ένα κάνει δύο για το Θεό ένα και ένα κάνει δυακόσα τελείωσε το θέμα βγαίνει και παραβγαίνει και το φόραξα και προχτές από το ράδιο και το επαναλαμβάνω αλλά δεν τους συμφέρει να τα λένε αυτά Μα κάνουν ολόκληρη κατοίκηση στην τηλεόραση. Καθόμαστε εκεί σαν τα όρνια μπροστά με ανοιχτό το στόμα και παρακολουθούμε τι θα μα πούνε αυτοί οι παραπληροφορητέ. Αλλά δεν μα είπε ποτέ κανεί, μα λένε για ένα-δύο παιδί κι άλλο. Ένα-δύο, ένα-δύο, ένα-δύο. Δεν μα λένε για αυτόν που έχει 19 στην αθήνα. Εκείνο πώ θα φέρνει η βόλτα. Πώ θα φέρνει η βόλτα, σα ρωτώ. Ο άλλος που βρήκα στο Άγιον Όρος με τα δεκατέσσερα παιδιά που σας έχουν ξαναπεί, πώς θα φέρνει την πόρτα εκεί. Εκείνο που βλέπεις εσύ σαν βουνό, έρχεται ο Κύριος και το ισοπεδώνει. Το κάνει λίο, έτσι είπε εδώ. Ήγα εφορεύοντο τρίβους αγαθάς, έβρωσαν αν τρίβους δικαιοσύνης Λία. Αν εσύ άκουγες τον νόμο του Θεού και έμπαινε σωστά και αποφασιστικά να βαδίσεις τον νόμο του Κυρίου τότε ο Κύριος θα τον έκανε τον δρόμο αυτόν λίγο. Αλλά έβαλες τη λογική σου μπροστά και είπες εγώ. Τι λέρε εγώ θα μουρλαφθώ εγώ για το θέλει η Εκκλησία. Καλά. <Τι> Τράβα λοιπόν μάζοξε το παιδί σου τώρα που τρέχει κάθε νύχτα και βγαίνει στα μπαράκια. Τράβα μάζοξε το που τρέχει στα κέντρα διασχέδασης. Τράβα μα δεξιότητα από τα ναρκωτικά και μετά να μου κάνει μάθημα. Μετά ρω να μου πει. Και από να μα βάζει τον Μπού και να την άζω στον αέρα. Αντάλλα τη μάθημα. Δεν άκουσα τι είπατε. Και την άλλη, από την άλλη να βάζει τον κύριο Μπού από κάτω να την άζω στον αέρα. Περιέργεια. Καλά κάνει. Καλά κάνει. <laughs> Καλά κάνει. Ποιο το <laughs> έβαλε εμένα, εμένα γιατί μου το λέτε αυτό. Για να μου πείτε δηλαδή. Για να μου πείτε ότι γι' αυτό το λόγο δεν κάνουμε πολλά παιδιά για να μην μα τα τεινάξει μπους στον αέρα. <Κι> αυτό θέλετε να μου πείτε. <Κι> δεν καταλαβαίνετε. Δεν καταλαβαίνετε <Κι> Γεια σα παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνετε ότι παραλογίζεστε αυτή τη στιγμή. <Κι> δεν καταλαβαίνετε ότι παραλογίζεστε αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνετε. <Κι> δηλαδή, <Κι> σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Σας παρακαλώ πρώτα, πρώτα, πρώτα πρώτα θέλω να σηκώνετε το χέρι σα όταν παίρνετε το λόγο. Δεύτερον. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Βεβαίω. Και δεύτερον. Γιατί το λέτε αυτό μόνο για τους πολιτέχνους, ισχύει? Δηλαδή για εσά που έχετε τρία παιδιά, δεν θα σα κάψει η γκούνα ο Μπού όταν θα σα τα τρινάξει στον αέρα. Εγώ δεν, έχω κανένα. δεν ρώτησα πώς... για εσά. Εντάξει, εγώ δεν ρωτάω για εσά, δεν μιλάω για τον καθένα. Γιατί εσείς μου το φέρνετε αυτό σαν επιχείρημα να μου πείτε ότι άμα κάνω πολλά παιδιά, θα κλαίω μεθαύριο με ένα μάνα προδάκι για μου τα τρινάξει ο Μπού. Αυτό δεν θέλετε να μου πείτε. Φέψε. Αυτό δεν θέλετε να μου πείτε. Και εγώ σα απαντώ λοιπόν. Είναι επιχείρημα δεν παραλογίζεστε. Δεν είναι παραλογισμός αυτό. Είναι ορθοφροσύνη αυτό. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Είναι ορθολογισμός αυτό. Μιλάτε με μυαλό αυτή τη στιγμή. Με μυαλό μιλάτε. Σοβαρολογείτε δηλαδή τον το πόνο τον έχουν μόνο οι πολίτεχνες. Αυτός που έχει ένα και δύο δεν έχει πόνο. Είναι λογική αυτή. Έτσι είναι η μάνα. Έτσι είναι η μάνα. Δηλαδή τα δύο τη μανα δεν είναι σαν τα δέκα τη άλλης μάνας. Σα παρακαλώ, κύριε. Σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ, σας παρακαλώ βλέπω, βλέπω ότι μερικά πράγματα δυστυχώ είστε τόσα χρόνια εδώ πέρα και ακούτε κηρύγματα και δυστυχώ βλέπω ότι έχετε μείνει σε μερικέ απόψει κοσμικέ που φαντάζομαι, που δυστυχώ μάλλον πικραίνομαι, που βλέπω ότι έρχεστε επηρεασμένοι από αυτέ τι απόψει και επιτρέπετε μου να μιλήσω. Σα παρακαλώ, επιτρέψτε μου. Κάντε μου τη χάρη. Κάντε μου τη χάρη, άμα τελειώνω να πείτε. Άμα θέλετε να πείτε. Αν θέλετε και διάλογο, ευχαρίστω να το κάνω. Βλέπω λοιπόν δυστυχώ, με πολύ λύπη μου το λέω, ότι τόσα χρόνια μέσα στα κηρύγματα ακόμα δεν κατανοήσατε ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθο. Και αυτή τη στιγμή το κριτήριό σα είναι ο Μπού και δεν είναι ο Χριστό. Και αυτό με κάνει να, να, να, να πικραίνουμε πραγματικά πάρα πολύ. Για έπρεπε δεν έχει κόψει το χέρι. Κατά τη γνώμη σα. Έτσι. Αν είσαστε δικαστή, έτσι να του κόψετε το χέρι. Αλλά. Θα σας ρωτήσω κάτι, γιατί και πάλι βλέπω ότι κινείστε και με εμπάθεια, αλλά χωρίς να καταλαβαίνετε τι λέτε. Εσάς δηλαδή ο κύριος, άμα πείτε καμιά κακή κουβέντα, πρέπει να σας κόψει την γλώσσα. Κατά τον ίδιο σκεπτικό. Έτσι, όχι να την κόψει. Τώρα το λες. βάλουμε και να Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα <συσικά> το λες. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα, τώρα <συσικά> το λες. Τώρα το λες. Αλλά... Όταν την πεις στην παλιοκουβέντα, για να μην στην κόψει ο Θεός τη γλώσσα, έχει το ξεμολογητήριο. Ε, να προλάβεις. Να παλιοκουβέντα, λοιπόν, κάτι, σας παρακαλώ, κυρία μου, και εκείνο κάποιο τον ανάγκασε να κάνει το έγκλημα. Και, και εκείνο κάποιο τον έχει αναγκάσει. <στα> Αλλά δεν δεν φυσικά και δεν βρίσκουν άκρη. Γιατί βλέπω ότι παραλογίζεστε, και πάλι σας το λέω. Και αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμε ένα ολόκληρο ακροατήριο, γιατί πετάξατε μια χαζομάρα που κάθομαι και κι εγώ. Ο ανόητος αυτή τη στιγμή είναι και κάτω και πιάσω την κουβέντα μαζί σα. Πόσο καταλαβαίνετε, <κομίε> τόσο Αφήστε, σα παρακαλώ. <σταλίξι> σα παρακαλώ. <αλίγε> λοιπόν, τέρμα. <σταλίξι> Εν πάση περιπτώσει, όποιο από εδώ και πέρα θέλει κάτι, θα περιμένει στο τέλος παρακαλώ. Δεν θα διακόπτουμε το κύριο μα για κανένα λόγο. Αυτό είναι απαράδεκτο που έχει γραμμή. Συνεχίζω λοιπόν. Ο Κύριος εξομαλύνει λοιπόν τα εμπόδια άμα αποφασίσουμε να βαδίσουμε κατά το θέλημά Του. Και βεβαίω όσο έχω νότα ακού είναι ακουέτο. Και το λέω και για την Κυρία που πετάχθηκε. Και θα πω και κάτι ακόμα. Μακάρι να είμαστε πιστοί και αφοσιωμένοι στον Θεών όλοι, και τότε θα βλέπαμε αν μπορούσε ο να ρίχνει μπόμπες και τότε θα βλέπαμε εάν Κύριος φυλάξει την πόλη λιμών εάν τότε θα μπορούσε αυτός ο παλιάνθρωπος να κάνει αυτά τα εγκλήματα τα οποία κάνει ευρήκε ένα λαό βεβαίως μακράν του Χριστού ένα λαό άπιστο ένα λαό μωαμεθανικό λαό βεβαίως αυτοί χάρη Θεού δεν έχουν παιδιά Θεού είναι αλλά βλέπετε, εκεί ευκολότερα πέφτουν και οι μπόμπες και σκοτώνονται άνθρωποι. Αλλά όπως σας είπα και προχτές, το αίμα αυτό θα πληρωθεί. Το αίμα αυτό θα γίνει ποτάμι το οποίο θα τον πνίξει. Και αυτόν και όλους τους συνεργούς του. Όλους αυτούς οι οποίοι προέβησαν σε αυτές τις εμπληματικές ενέργειες. <κυρίζει> υποσχέσει λοιπόν μας έδωσε ο λόγος του Κυρίου τις οποίες από ό,τι βλέπω δυστυχώς δεν θέλουμε να τις βάλουμε στο μυαλό μας δεν θέλουμε να τις αποδεχθούμε δεν πειράζει είπαμε εγώ σας είπα αυτά που μεταφέρω από τον λόγο του Κυρίου αυτοί οι οποίοι αδρανούν και απιστούν και έχουν ως γνώμονα το δικό τους το κεφάλι τη δική τους την άποψη και δεν έχουν τη διάθεση να υπακούσουν και να ακούσουν αυτοί θα έβρουν την αντιμιστία τους μέσα από αυτά τα οποία φρονούν. Μέσα από αυτά τα οποία πιστεύω. Και εκεί ασφαλώς πιστεύω ότι κάποτε ο Θεό έστω και μέσα από αυτές τις ενέργειες θα τους φωτίσει να καταλάβουν. <Συλίου> να συνεχίσουμε τώρα παρακάτω. Και βρισκόμαστε... Στο τρίτο πλέον κεφάλαιο των παριμίων του ομόνου. Και ξεκινάει ο Κύριος πάλι με τη φράση ιέ μου, παιδί μου, είναι η κλασική φράση, η κλασική λέξη, η οποία όμω δείχνει και τη μεγάλη αγάπη την οποία έχει ο Θεός στο πλάσμα Του. Δείχνει με πόση αγάπη Του συμπεριφέρεται και τα όσα μας λέει παρακάτω δείχνουν ακριβώς τον πόνο από τον οποίο διακατέχεται η καρδία του Κυρίου γιατί θέλει σαν παιδιά Του να βαδίζουμε πάντα στο σωστό δρόμο της αρετής και της τιμιότητος και να μην παρεκκλίνουμε από την οδό του Κυρίου. Τι μας λέει, διαβάζω τον πρώτο στίχο. Ιε έμον, νομίμων μη επιλανθάνω. Δηλαδή, παιδί μου, μη ξεχνάς τους νόμους μου μην ξεχνάς όσα εγώ σου διαβεβαίωσα ότι είναι νόμιμα Μη επιλανθάνω εμόν νομίμων μην ξεχνάς αυτά που εγώ σε βεβαιώ ότι είναι τα νόμιμα ότι πρέπει να βαδίσεις σύμφωνα με αυτά προσέξτε εδώ να καταλάβετε κάτι αδελφοί μου, ότι ο Κύριος όταν έφτιαξε τον άνθρωπον, δεν τον άφησε έτσι έρμον. Αλλά θυμάστε ότι από την πρώτη στιγμή του έδωσε και νόμον. Δεν είναι ο άνθρωπος όπως είναι τα κτίνη, τα ζώα. Βλέπετε λέει τα ζώα τα έφτιαξε και τα μόλισε. Τα βάλε μέσα στον κήπο της τρυφής, μέσα στον παράδεισο. Δεν τους έδωσε εντολή. Γιατί? Γιατί το ζώο δεν έχει μυαλό. Το ζώο δεν έχει ψυχή. Η ψυχή του ζώου είναι το αίμα του. Και γι' αυτό, επειδή δεν έχει ψυχή, δεν έχει μυαλό, γι' αυτό βλέπετε και στην Αγία Γραφή δεν έχουμε εντολές προς τα πουλιά, εντολές προς τα ζώα, εντολές προς τα κτίνη, εντολές προς τα κήτη της θαλάσσης, προς τα ψάρια. Δεν υπάρχουν τέτοιες εντολές στην Αγία Γραφή. Γιατί το ζώο ούτε καταλαβαίνει, ούτε ακούει, ούτε μαθαίνει, ούτε θυμάται, ούτε τίποτα. Αλλά εντολέ ο Κύριος και νόμων έδωσε στον άνθρωπο. Διότι ο άνθρωπος είναι το έμψυχο λογικόν, το οποίο ακριβώς έχει την υποχρέωση να βαδίζει σύμφωνα με τους νόμους και τα νόμιμα τα οποία του έδωσε ο Κύριος να φυλάξει Αυτά τα νόμιμα είναι οι εντολέ. και αυτά τα νόμιμα βλέπετε τα έδωσε ο Κύριος και πριν πέσει ο άνθρωπος πολύ δε περισσότερο και μετά την πτώση. Τον έβαλε στον Παράδεισο και αρχίζει να τον ενημερώνει. Όλα αυτά είναι στη διάθεσή σου. Όλα αυτά είναι δικά σου. Είσαι ο αφέντης της κτήσεως. Είσαι ο αφέντης και των ζώων και των πετεινών και των ψαριών και των πάντων. Είσαι ο αφέντης. Γι' αυτό και όλα είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Δεν είναι κακό να σκοτώσω ένα ζώο και να το φάω. Έτσι. Ή ένα ζώο που είναι επικίνδυνο για μένα δεν είναι κακό να το σκοτώσω. Για μένα το φτιάξω κύριος από τη στιγμή που δεν με εξυπηρετεί έχω το δικαίωμα να το σκοτώσω ένα φίδι να το πάρω στο σπίτι μου να το βάλω στη γιάλα και να το ταΐζω δεν είναι αυτή η λογική ο Κύριος μου έτωσε μυαλό όλα είναι στην υπηρεσία του άνθρωπου εδώ λοιπόν ο Κύριος μας έδωσε στον άνθρωπο έδωσε το νόμο του και προ της πτώσεως, αλλά και μετά την πτώση. Και μετά την πτώση είπαμε του έδωσε ακόμα περισσότερα διότι είναι πλέον πολύ πιο επιρρεπής προς την αμαρτία. Μετά αφού του έπεσε εκεί πλέον έχει ανοίξει πολλές πόρτες ο Σαδανά ο οποίος του στείγει πολλές παγίδες. Και για, να μην πέσει ο... και για να μην πέσει ο άνθρωπος, ο Κύριος του δίνει εντολές νόμο. Φύλαξε τον, κράτησε τον τον νόμο, αυτό που σου δίνω και δεν θα πέσεις. Εδώ λοιπόν υπενθυμίζει ο Κύριος τον άνθρωπο τι? <κυρίζει> Ότι υπάρχει ο νόμος νόμο μου. Το ξέρεις το νόμο μου. Βλέπετε, δεν του το ξανθυμίζει εδώ πέρα, γιατί ο νόμος είναι δεδομένος. Ιε, εμών νομίμων μη επιλαγχάνω. Πρόσεξε, μη ξεχνάς το νόμο μου. δεν τον επαναλαμβάνει, γιατί είναι δεδομένος ο νόμος. Και εσύ το ξέρεις τον νόμο του Κύριου. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Σε έχει διδάξει και η Αγία Γραφή και η Εκκλησία μέσα στην οποία βρίσκεσαι επί τόσα χρόνια και οι ομιλίε των Ιεροκυρύκων σου έχει μιλήσει ο Κύριος και με διάφορα έντυπα χριστιανικά που πέφτουν στα χέρια σου νόμιμα δεν μαθαίνεις εκεί τι μαθαίνεις βιβλία της Εκκλησίας εκκλησιαστικά δεν μαθαίνεις τα νόμιμα του Κυρίου δεν μαθαίνει ποιο είναι ο νόμος και από την Αγία Γραφή και από τα βιβλία και από τα περιοδικά και από τον πατέρα σου και από τη μάνα σου και από τον πνευματικό σου και από τον ιεροκήρυκα και από τα κατηχητικά και από τις κατηχήτριες και από τους κύκλους. Τι μαθαίνεις. Μαθαίνεις τι. τον νόμο του Κυρίου μας Επομένω Επομένως μην παριστάνεις ότι δεν το ξέρω. Μην παριστάνεις ότι ξέρεις. Γιατί να γίνει έτσι και δεν έγινε αλλιώς. Ο νόμος του Κυρίου είναι σαφής. Είναι γνωστός ο νόμος του Κυρίου. Τόσο γνωστός που μας λέει η Αγία Γραφή, ξέρετε κάτι. Δεν χρειάζεται λέει να σας διδάξουμε. Είναι τόσο γνωστός ο νόμος του Κυρίου που δεν χρειάζεστε διδασκαλία. Και εδώ που έρχεστε, δεν ήρθατε να σα διδάξω, θα σα διδάξω τι να σα πω. Τα γνωστά, δεν θα ξέρετε αυτά που σα διδάξω. Ήρθατε να σα υπενθυμίσω. Εδώ στο καθηγητικό, εδώ στην ομιλία, υπενθύμηση γίνεται. Δεν γίνεται διδασκαλία, δεν σα λέω τίποτα καινούριο. Εδώ λέμε τα γνωστά, τα οποία όμω δυστυχώ ο δημιουργό του κακού, ο διάβολο, προσπαθεί να μα κάνει να το ξεχάσουμε. και έρχεσαι εδώ να σου υπενθυμίσω αυτό που ήδη όμως ξέρεις και λέει μάλιστα η γενή διαθήκη μας το λέει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης και κάτι άλλο ότι εσείς λέει ορτόδοξοι χριστιανοί έχετε και έναν επιπλέον δάσκαλο και μάλιστα τον έχετε κοντά σας, πολύ κοντά σας τον έχετε στενό συνεργάτη σας και αυτός ο δάσκαλος είναι το χρήσμα που πήρες όταν εβαπτίστηκες και το χρήσμα λέει ο ελάβετε ενημιρμένοι και ούχριαν έχετε ή να τις διδάσκει μας Το χρήσμα που έχετε πάρει είναι το Πνεύμα του Άγιο το έχεις μέσα σου είναι η φωνή της συνειδησεώς σου η οποία σου φωνάζει ότι αυτό μεν που κάνεις είναι παρανομία εκείνο δε που κάνεις είναι τίμιο και σωστό και νόμιμο Ου χρήαν έχετε ή να τις διδάσκει μα, Δεν έχετε ανάγκη διδασκάλου Όσοι είναι βαθισμένοι, δεν έχουν ανάγκη διδασκάλου Την ξέρουν. Την ξέρουν, τον ξέρουν το νόμο Την ξέρουν και τη δασκαλία Ξέρουν τι ορίζει ο νόμος του Κυρίου Οι ε, εμών νομίμων μη επιλανθάνουν Μη ξεχνάς λοιπόν τον νόμο του Κυρίου Και μάλιστα δεν ξεχνώ Κάποτε άκουσα και εγώ σε μία ομιλία το εξή. <Και> Την ώρα λέει που πας να κάνεις κάτι, αμέσως αναλογήσου εάν αυτό που πας να κάνεις είναι το σωστό και αμέσως φέρες στο μυαλό σου επιχειρήματα για να δεις σαν όντω. Αυτό που πας ή αυτό που πας ή αυτό που σκέφτεσαι φέρε επιχειρήματα αμέσω για να δεις αν ανατρέπεται και αν ανατρέπεται σημαίνει ότι ήταν δαιμονικό <και> γιατί εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να παναρωτήσεις τον πνευματικό σου εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να τον, να τον βρεις Πού θα τον βρεις Έχεις όμως το δάσκαλο μέσα σου Έχεις τη συνείδηση; Έχεις τα επιχειρηματά σου Και ξέρετε γιατί λέω ότι έχεις τα επιχειρηματά σου Γιατί με επιχειρημάτα μιλάς στο παιδί σου Στο παιδί σου δεν μιλάς με επιχειρήματα Όταν θα του πεις κάτι του παιδιού σου Θα του πεις και διάφορα επιχειρήματα για να το ενισχύσει. Ε, λοιπόν, έχεις επιχειρημάτα Βάλτα και τα επιχειρήματα κάτω Και θα δεις αν ταιριάζουν και αν πρέπει mm. να κάνεις Το οτιδήποτε να κάνεις Τα δέρηματά μου τηρεί καρδία Τα λόγια μου λέει ο Κύριος Φύλαξέ τα μέσα στην καρδιά σου Μέσα στην καρδιά σου Να έχεις τον νόμο του Κυρίου Αλλά βέβαια για να τον έχω τον νόμο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μου Σημαίνει τι Ότι και τον διαβάζω και τον αποδέχομαι και τον κρατώ. Δεν ξέρω αν είδατε στην τηλεόραση, στο λείχνο, έναν άνθρωπο εκεί απέναντι από τα Γιάννενα που λέει Ξέρει όλη την αγεγραφή απέξω. Θα τον είδατε φαντάζομαι. Όλη την αγεγραφή. Όλη την αγεγραφή. Την ξέρει γράμμα προ γράμμα. Με ακρίβεια τέλεια. Γιατί την έμαθε έτσι. Ξέρετε γιατί Γιατί ήταν ο καίμος του να πει Ήταν η μεγάλη του αγάπη η Αγία Γραφή. Και μάλιστα όταν όπως έχω μάθει Του τον προειδοποίησαν οι γιατροί Ότι είχε κάποια ασθένεια στα μάτια Και ότι θα έχανα το φως του Όπως και το έχει χάσει σήμερα το φως του Έπεσε στα γόνατα και είπε Θεέ μου Μια χάριζε την Αγία Γραφή πώς θα τη διαβάζω. Φώτισέ με να τη διαβάσω και να τη μάθω. Και άρχισε να μελετάει την Αγία Γραφή όσο προλάβαινε, όσο γρηγορότερα γινότανε και αισθανόταν μέσα στο μυαλό του την καταγραφή. Πνεύμα Άγγιων να καταγράφει μέσα στο μυαλό του την Αγία Γραφή, με τέτοια λεπτομέρεια, με τέτοια ακρίβεια και τώρα να είναι σε θέση. Να είναι η κινητή Αγία Γραφή, την οποία ακριβώς την ξέρει και την ερμηνεύει κιόλα, παρότι είναι βοσκός παρακαλώ. Βοσκός, εδώ δεν ξέρουμε εμείς οι θεολόγοι, που εννοείται είμαστε μορφωμένοι. Εδώ για να τη διαβάσουμε, πολλές φορές μερικά πράγματα, κοιτάμε και βοηθήματα, κοιτάμε και ερμηνεία, για να δούμε τι εννοεί. Ενώ αυτός ξέρει και την ερμηνεύει κιόλα. Ξέρετε να την ερμηνεύει το αυτό δείχνει τι και γιατί το χειρίστηκα αυτό. Αυτός ο καϊμός του δεν ήταν η γυναίκα του, δεν ήταν τα παιδιά του, δεν ήταν τα πρόβατά του που λένε πολύ πας στην εκκλησία του, λέω εγώ έχω τα πρόβατά μου. Ωραία είναι η εκκλησία. Αυτός ο καϊμός του ήταν τι η Αγία Γραφή. Άμα είναι ο καημό σου, είδε τι λέει, τα δε μου καρδία. Άμα είναι ο καημός σου η Αγία Γραφή και σε ενδιαφέρει τα γράφεις εδώ. Και σας ερωτώ, αυτό ο ανθρωπάκος που τον είδατε όλοι στην τηλεόραση, αν δεν τον ρίξει ο διάολος πουθενά, ο Θεός δεν το τον φιλάει τον άνθρωπο. Αλλά αν δεν τον ρίξει πουθενά είναι δυνατόν ποτέ να κάνει λάθος, σοβαρό λαθο Εντάξει, ως ανθρωπο φιλαμαρτήμων και αυτό θα κάνει τα λάθη του. Αλλά άμα την έχει έτσι πόσο αυτούσια την Αγία Γραφή μέσα σου σε κάθε τι που θα πηγαίνει να κάνει θα πετάγεται το αντίστοιχο χωρίο μπροστά του. Ε. Τι πάνε να κάνεις. Τι λέει εκεί για σου, τι λέει παρακάτω τι λέει παραπάνω, τι λέει εκεί τι λέει ο Απόστολος Παύλος τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, τι λέει ο Κύριος τι λέει οι Αυαγγελιστές τι λένε οι πράξη των Αποστόλων τι λέει η Αποκάλυψη, τι, τι, τι Αν έχει καλή διάθεση αυτό θα γίνει Γιατί ο νόμος του Κυρίου λειτουργεί αυτή τη στιγμή μέσα του ως ανασταλτικός παράγοντας για την αμαρτία. Και λογικά δεν πρέπει να τον αφήνει ο νόμος, η γνώση αυτή που έχει η τέλεια αυτή γνώση της Αγίας Γραφής, δεν πρέπει να τον αφήνει σε καμία περίπτωση ελεύθερο να παραπράξει το οποιοδήποτε αμάρτημα. Φύλαξε λοιπόν τα λόγια του Κυρίου. Γιατί έρχεσαι εδώ εσύ, γιατί έρχεσαι εδώ, για να περάσει μια ώρα. Γιατί έφυγες από το σπίτι σου, ξεσηκώθηκες, ντύθηκες, χτενίστηκες, λούστηκες, φτιάχτηκες, ξέρω εγώ τι έκανες και ήρθες εδώ. Τι, τι, τι, τι θες να κάνεις εδώ. Τι ήρθες, Κα, κάποιο λόγο έχεις. Ήρθες να μάθεις, ήρθες να διδαχτείς. Ήρθες να ακούσεις, ήρθες να σου υπενθυμίσει το Πνεύμα του Άγιον και το Πνεύμα το Άγιον μιλάει εδώ. Ήρθες να σου μιλήσει και ήρθες τι, αυτά που σου είπε Δεν βάλεις εδώ. Αν έμειναν εδώ και έξω που θα βγεις θα ξεχαστούν, θα πήγουνε, δώρον όπω όπως λέει ο κόσμος, το χασες. Το όφελο δεν έχει όφελο. Μια ώρα πήγε χαμένη. Ο σκοπός που ήρθες εδώ είναι αυτό που άκουσες, να το φυλάξεις στην καρδιά σου, και όχι μόνο να το φυλάξεις στην καρδιά σου, αλλά φεύγοντα από εδώ να πάνε να το σπίρεις και σε άλλες καρδιές. Να πας να το σπίρεις μέσα στο σπίτι σου, στον άντρα σου, στα παιδιά σου. Τι είπαμε, τι ακούσαμε, Εσεί εδώ που βρεθήκατε εσεί εδώ που ήρθατε δεν ήρθατε όλοι ξαφνικά μόλις που ανοίξαμε όλοι μπήκατε μέσα όχι κάποιος ήρθε και στο όπι ότι ξέρεις εκεί γίνεται κήρυγμα αυτό που άκουσε εδώ μέσα ήρθε και τόσ πήρε και μέσα στο σπίτι σου σε ξεσήκωσε και σε έλεγε ε λοιπόν και εσύ το ίδιο πήγαινε να κάνεις παραπέρα εκεί θα φανεί αν όντως, Αυτά τα οποία ακούσε εδώ έχουν μπει μέσα στην καρδιά σου και έχουν γίνει νυκτήμα σου. Αν έρχεσαι, με τα χέρια στους έβερες κάθεσαι και πέρα, το, εντάξει. Πέρασε μια ώρα, άντε πήγε τώρα στη δουλειά σου. Να βγεις και εσύ να καμαρώνεις έξω ότι και εγώ πάω στον κύκλο. Και τι να το κάνεις που θα πάω στον κύκλο. Τι έγινε. έγινε καλύτερος. Ακούστε κυρία μου και για εσάς το λέω ιδιαιτέρως τώρα με βάση αυτά που είπατε προηγουμένου διότι αυτό απαντάει στο ερώτημά σας ο επόμενος τύπο. Μήκος γαρβίου και έτη ζωής και ειρήνην προ τη σου Δεν ξέρω αν τα καταλάβατε θα το ερμηνεύσω Εάν ακού λέει τα λόγια μου, εάν τα φυλάς είπαμε μες στην καρδιά σου, εάν με αυτά τα λόγια κατευθύνεις τη ζωή σου, α... ακούς. Αυτά θα σου παρεδιάσω την ερμηνεία. Αυτά τα λόγια θα σου χαρίσουν Μακροδιότητα. Επομένως δεν σε απειλεί ο μπούς και θα σου προσθέσουν χρόνια ζωής επομένως δεν δικαιούται κανένα τέρας της ανθρωπότητας να βάλει χέρι επάνω σου και να σου κόψει τα χρόνια τη ζωής του και ψυχική γαλήνη και ειρήνη και τίποτα δεν θα σε απειλεί Όχι κυρία μου, δεν τα να πιάσουμε πάλι την κουβέντα το είπα γιατί είχατε μία ερώτηση, πιστεύω ότι ήταν αγαθή η σας και εγώ, επειδή αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ανάγκη να σα δώσω την απάντηση, σα την έδωσα την απάντηση. Και βλέπετε τώρα δεν απάντησα εγώ, απάντησε ήρθε το πνεύμα του Άγιο το ίδιο να σα δώσει την απάντηση. Για να δείτε ότι όποιο τηρεί τον νόμο του κυρίου και όποιο και πολίτευνο κάνει τα παιδιά τα οποία του δίνει, το πνεύμα το Άγιο του Άγιο που τα δίνει τα παιδιά, αυτό θα του τα φυλάει ο κύριο τα παιδιά, δεν θα πάθουν τίποτα. Εκεί θα τα έχει υπό τη σκέπη του ο κύριο και δεν θα τα αφήσει να πάθουν το παραμικρό κακό. Λοιπόν, δεν πρόσεξα τι είπατε, το θέλω να προσέξω, θα περιμένετε στο τέλο είπαμε να μου πείτε. Μήκος γαρδίου, και έτη ζωής και ειρήνην προστή θί σου σύση. <Και> δηλαδή, εάν βαδίζεις κατά τον νόμο του Κυρίου, εάν τα λόγια του Κυρίου είναι η ζωή σου, εάν τα Λόγια του Κυρίου είναι ο οδηγός στην πορεία σου προς τη Βασιλεία των Ουρανών εκεί πλέον έχεις τον Κύριο να σε καλύπτει, να σε σκεπάζει και αυτό που είπα προηγμένως, αυτό θα το επαναλάβω να το ακούσετε τώρα πλέον όλοι εκεί δεν σε απειλεί κανείς αυτό είναι διαβεβαίωσης του νόμου του Κυρίου και όπως το φώναξε και την περασμένη Τετάρτη κάτω στο κήρυγμα των ητεών, θα το πω και εδώ, ότι θα φύγει βέβαια από αυτή τη ζωή, δεν θα μείνει αιώνιο και τα παιδιά σου θα φύγουν από αυτή τη ζωή. Αλλά θα φύγουν όταν το αποφασίσει ο Κύριος Όχι όταν θα το αποφασίσει ο Μπού, ούτε όταν θα το αποφασίσει ο Μπλερ ή όταν ο Αχνάρχο του λένε αυτού που αποφάσισαν αυτή την καταστροφή, αυτό τον όλο στη γη. Δεν θα γίνει το θέλημά του και μάλιστα ανέφερα και ένα περιστατικό που θυμάστε να σας το είπα και εσάς για έναν ιερέα λεβίτη ο οποίος ζούσε το 1940 ο πατήρ Βενέδικτος τον πυροβολούσαν λέει η Γερμανία εξ με του βάζαν εδώ το εδώ το πιστόλι εδώ, εδώ. τον πυροβολούσανε η σφαίρα πέρναγε μέσα έβγαινε από τούτη τη μεριά και ο άνθρωπος πήγαινε στη δουλειά του και δεν είχε ούτε τραύμα τίποτα ούτε αίμα τίποτα Γιατί είχε αφήσει όλο του τον εαυτό στον Θεό. Πάθησε νάρκη, θυμάστε που σας το είπα, νάρκη αντιαρματική, έσκασε η νάρκη, άνοιξε ο τόπος, γούβα ολόκληρη. Και αυτό σηκώθηκε και τι τα ράσα του και δεν είχε πάθει τίποτα. Γιατί αν σε φυλάει ο Κύριος, ούτε νάρκες σε πιάνουν, ούτε σφαίρες σε πιάνουν. Ούτε κανεί τρομοκράτη θα σε χτυπήσει μόνο όταν θα το αποφασίσει ο κύριο. Βέβαια κάποια στιγμή θα φύγει, δεν θα μείνει εδώ, θα μείνει όνιο. Κάποια στιγμή θα έρθει ο κύριο να σου πει: Ξέρει, φύγαμε τώρα. Αν δεν τελείωσε η πορεία σου εδώ, ή μπορεί ο κύριο για να θέλει να σε καλλιεργήσει λίγο περισσότερο, να πάρει πριν από σένα να πάρει το παιδί σου. Δικαίωμα. Θα λοιπόν. του πει εσύ, λοιπόν. όχι για το καλό σου το κάνει έρχεται ο Κύριος να το πάρει το παιχνίσιο αλλά εδώ βλέπεις βεβαιώνει ο Κύριος ότι κανεί δεν θα βάλει χέρι πάνω σου κανείς δεν θα βάλει χέρι πάνω σου και σου εγγιάται και μακροβιότητα σου εγγιάται έτης ζωής σου εγγιάται ειρήνη αρκεί να είσαι συνεπής και ακριβής στον νόμο Άμα βαδίζεις κατά τον όνομα του Κυρίου, δεν σε απειλεί κανεί. Φτάνε, μέχρι εδώ. Και αν τέλει ο Κύριος, την ερχομένη ε, εβδομάδα θα συνεχίσουμε. Να πάτε στο καλό.